<ΤΕΥ> Ένα είναι ο Αντώνης Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς, <μήθυπο> Αντώνης. σαμαράς. <μήθυπο> Θέλουν πόνο Ένα είναι ο Αντώνη Σαμαρά, δεν το ξέρουμε. Ένα και μοναδικό. Το λέει η Άννα Μισελ. Βέβαια ο ίδιο ρωτάει για τον πόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Τον πόνο των άλλων, οπότε δεν του απασχολεί και πάρα πολύ. Ένα είναι ο Αντώνη Σαμαρά, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Τώρα τελευταία συμφωνούμε όλοι σε αυτά που ακούμε και μεταδίδουμε. Δεν είναι λόγο Πάσχα, είναι λόγω του ότι ακούγονται αλήθειε, τι οποίε δεν μπορεί κανεί να τι αμφισβητήσει, γιατί έχουμε και τα αποτελέσματα τη πολιτική. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Όπου και να γυρίσει, όπου και να κοιτάξει, υπάρχουν αποτελέσματα αυτή τη πολιτική. Όχι θετικά αλλά αποτελέσματα Καταστροφικά ναι Θα ακούσουμε μερικά επιτεύγματα του πρωθυπουργού Όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργό τα απαρίθμησε, Αφού το τα απαριθμεί κανένας άλλος Το έκανε ο ίδιος Αποτρέψαμε την έξοδο από το ευρώ ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς Πιάσαμε τους στόχους Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς Βγάλαμε πλεόνασμα. Ένα είναι Αντώνης Σαμαράς Δίνουμε κοινωνικό μέρισμα Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς Επιστρέφουμε δηλαδή στον κόσμο χρήματα δικά του Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς Βγήκαμε στις αγορές Αυτό το τελευταίο, ειδικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπω σου είπε ο ίδιο, δίνουμε το κοινωνικό μέρισμα, επιστρέφουμε στον κόσμο χρήματα δικά του. Το είπε, Γιατί μέχρι τώρα οι βουλευτέ και όλοι οι άλλοι που βγαίνουν δεν το λένε έτσι. Λένε ότι σα δώσαμε μέρισμα, ή θα πάρετε μέρισμα, όσοι θα πάρουν, εν πάση περιπτώσει, μια εβδομάδα ακριβώ πριν από τι δημοτικέ εκλογέ, γύρω στι 10 Μαου, θα το έχετε στα πορτοφόλια και στου λογαριασμού, ώστε να πάτε να. Ψηφίσετε έχοντα αυτό το ποσό στην τσέπη. Μπορεί τώρα και την άλλη εβδομάδα, Σάββατο βράδυ, προ Κυριακή εκλογών, να δώσει κάτι, έτσι όπω πάνε και με το ρυθμό που έχουν αποκτήσει. Ούτε μαυρογιαλούροι, ούτε λαϊκισμοί, τα έχουν ξεπεράσει όλα. Πάντα βέβαια με τη συγκατάθεση ξένων, διότι πρέπει πάση θυσία να κρατηθεί στην ε, πολιτική ζωή ο Αντώνη Σαμαράς Με τη Νέα Ελλάδα, το νέο κόμμα, χθε το έλεγε συνέχεια. Τρει φορέ το μετρήσαν οι δημοσιογράφοι. Τρεις φορές αυτό και καμιά δεκαριά μέσα σε μία φράση είπε τη λέξη μνημόνια. Θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν αυτοί που προσπαθούν να ξαναβάλουν τη χώρα σε περιπέτειες. Να ασχίσουν τα παλιά μνημόνια για να μα φέρουν καινούρια μνημόνια Ένα, δύο Θέλουμε νέα μνημόνια Τρία Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μνημόνια Τέσσερα Ακριβώς γιατί τρέφονται από τα μνημόνια Πέντε Γιατί δεν έχουν λόγο ύπαρξη αν δεν μπορούν να καταγγέλουν μνημόνια Έξι Εμείς όχι Θέλουμε και θα βγούμε από τα μνημόνια μια και καλή Επτά, οκτώ, εννέα Τα μνημόνια 10. Φέτος αρχίζει η ανάκαμψη Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς Φέτος αρχίζει η ανάκαμψη Δεν είπες μου για αυτό σου τηλεφωνώ για να ντυθείς αναλόγως Άντε λοιπόν βάλτε στα πολύ καλά σου και έλα Ναι έτσι λοιπόν ντυθείτε και εσείς στολιστείτε Διότι έρχεται η ανάκαμψη δεν θα προλάβει όμω να κάνει και πολλά Γιατί στις 26 Μαΐου τον χάνουμε Η υπομονή μας τελείωσε Στι 25 ψηφίζουμε, στις 26 τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Στι 26 τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Γυρίζουμε σελίδα για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τη ζωή μας. Θόσου που ακούτε την νότηση. Για την Ευρώπη για τη ζωή μα. Η νότη σε νυχτερινό κέντρο που λέει τα εγκκόμια, τραγουδάει τα εγκόμια αν ξέρουν αυτή από κάτω εκεί του καταπληκτικού σύμπου τη μεγάλη παρασκευή που ψέλνονται μπροστά στον επιτάφιο. Τους λέει στο κέντρο, στο νυχτερινό και αν ακούσατε από κάτω σφυρίγματα, τα ποτήρια, τα ουίσκια, όλα μαζί. Εκεί ο κόσμος θα το θεώρησε μια ωραία μπαλάντα το κοινό του Νότης και θα πέρασαν πολύ ωραία και ευχάριστα εκείνη τη βράδυ, μια που είπαμε επιτάφιον. Ο Μητσοτάκης ο Γέρον, ο πατέρας της γνωστή οικογένεια, με τα βλαστάρια τα οποία προσφέρουν στον τόπο αν ιδιωτελώς και ο ίδιος βέβαια επί 100 χρόνια και. Έδωσε άλλη μια συνέντευξη στην οποία πια εκλυπαρεί το Χάρον. Άρθει να τον πάρει. Έχει πει τα πάντα ο Μιτσοτάγκε. Μίλησε και για το τέλο του, το οποίο το περιμένει, αλλά μάλλον απογοητευμένο και ο ίδιο. Θα το καταλάβετε στη φωνή του, δεν έρχεται. Πολλέ φορέ κινδύνεψα. Πολλέ φορέ. Όπω είπα, εγώ δεν φοβάμαι από τη φύση μου. Δεν αισθάνομαι ποτέ το αίσθημα του φόβου. Αγαπώ τη ζωή. Μ' αρέσει. Αγαπώ τη ζωή πολύ. Αλλά δεν φοβάμαι τον θάνατο. Είμαι έτοιμο να τελειώσω γιατί ξέρω πω. Καπότε πρέπει να τελειώσω μόλι. Είμαι έτοιμος να τελειώσω Γιατί ξέρω πως κάποτε πρέπει να τελειώσω όλοι Τι άλλο να πει Το λέει έτσι, το λέει αλλιώς Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη Με την συνέλευση που έδωσε τώρα Την πρόσφατη Δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο, στο Ευρώ ευρωψηφοδέλτιο Της νέας δημοκρατίας Ο Κυριακός Βελόπουλος, μεγάλη απώλεια, ήταν στο λαός και αυτός, συζητιόταν μέχρι χθε ότι θα είναι, κάτι στράβωσε, δεν πήγε καλά, τον κρατάνε προφανώς για άλλη φορά, δεν θα είναι και δεν θα στολιστεί το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας με την παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου, οπότε θα παραμείνει στο πολύ σοβαρό λειτουργήμα που κάνει, εκεί να πουλάει και αυτός βιβλία, αυτό δεν είναι κακό έτσι κι αλλιώ. Ε, κακό είναι το υπόλοιπο Καραγκιωζηλίκη. Θα τον ακούσουμε πώ πριν 20 μέρε πουλάγε κάποια βιβλία και τι ακριβώ βιβλία ήταν αυτά για να καταλάβετε εσεί, οι Δημοκράτε, τι χάσατε. Μέσα στην Έλληνε μου έχει επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Ιδίου. Γράφει ο ίδιο ο Ιησούς Χριστό. Επιστολή δική του, δικέ του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Θεού μα. Το καταλαβαίνετε, το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του κυρίου Ιμώνης του Χριστού. Να Τι εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος, επιστολή του Χριστού μας, χειρόγραφα του Αγίου Όρους είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το μυαλό μου. Όλοι στο χειρόγραφο, Μονή Διονυσίου, έτσι. Απ' τη Μονή Διονυσίου είναι. Χειρόγραφο. Νάτο. Επιστολή του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Πάνω σε επιστολόχαρτο που έχει φόντο αχνό από πίσω, το Γολγοθάμ. Πούλαγε βιβλία, α, έτσι τα έλεγε, το τα Γιώργο, δεν ξέρω τι ακριβώ ήταν. Που μα λάνσαρε μέσα ότι ήταν οι επιστολέ του Ιησού Χριστού. Όλοι ξέρουμε για αυτέ τις επιστολέ, αλίμονο. Καθόταν και τι έγραφε. Ε, τα γαλάζια γράμματα ή μπορεί και άλλο χρώμα, δεν ξέρω τι είχαν τότε, ή στην αραμαϊκή προφανώ. Και τώρα ο Κυριάκο Βελόπουλο τα πουλάει. Αυτόν τον έχασε η Νέα Δημοκρατία, όμω κέρδισε το Γιώργο Αμυράθη Μόσαστι, που ήταν υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα. Ένα νέο παιδί μοντέρνο με το ποδήλατο και τότε λέγαμε. Εμείς δεν το λέγαμε, άλλοι το λέγανε ότι έρχεται το φρέσκο στην πολιτική να μια παρέα παιδιών που δεν έχει σχέση με κόμματα και θα ξεκινήσει το καινούργιο και το νέο και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα στη νέα δημοκρατία, ό,τι πιο παλιό, ό,τι πιο μουχλιασμένο, όλοι νέοι, φρέσκοι, οι νέες ιδέες, επειδή πολύ το συζητάμε τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, μέρες που είναι και άνθρωποι που είναι και εποχές που ζούμε. Το φρέσκο και το νέο είναι ζητούμενο για πάρα πολλού, αλλά τελικά, αν κάνετε ένα σύντομο απολογισμό, όλα αυτά τα φρέσκα και νέα που ξεκίνησαν κάποτε κατέληξαν σε ό,τι πιο παλιό και ό,τι πιο σάπιο στην πορεία του. Ευτυχώ όμω η Νέα Δημοκρατία έχει τον Αμυρά, πια δυστυχώ δεν έχει τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εγώ τα λέω, να η επιστολή αυτή εδώ είναι. Να τη, να τη ρε παιδιά! Επιστολή του Χριστού μας. του Ισού μα. Θα είσαι μοναδική που θα την έχετε στα χέρια σα. Και δεν είναι μόνο αυτό το πώ θα είναι. Το πως είναι η φυσιογνωμία του Ιησού μας Το πρόσωπό του έτσι; Το πως είναι η φυσιογνωμία του Χειρόγραφα που για πρώτη φορά βγαίνουν Δεν έχουν ξαναβγεί, παιδιά Απίστευτο Το τι συνέβη την ώρα που γινόταν ο Χριστός Επιστολές του Ιησού μας δηλαδή Και κάθεσαν ακόμα και βλέπετε την εκπομπή Νάτο! Αποκαλύπτονται Άγνωστες στιγμές του Χριστού που δεν ξέρει κανένας σας Από το Άγιον όρο Είναι από τα του όρου. Από τι βιβλιοθήκε του Αγίου Ροσκυρώγραφα που για πρώτη φορά επιστολέ του Ισού μα που ο ίδιο έγραψε θα τι έχετε μόνο εσεί. Να βλέπω του πεθατέ. Μόνο εσεί. Μόνο εσεί τα έχετε τι επιστολέ αυτέ. Κανένα Ο ίδιο ο Ισού τι έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέο και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τι επιστολέ του Ισού. Ο μοναδικό άνθρωπο και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τι επιστολέ του Ισού. Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. είχε τι επιστολέ, δεν είχε όμω το χαρτί που πρέπει για να σε βάλει στο ευρωψηφοδέλτιο τη νίκη τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σταύρο Θοντοράκη, ένα άλλο καινούριο που μα έχει προκύψει στην πολιτική ζωή του τόπου και το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλη μια συνέντευξη σήμερα το πρωί στο ΜΕΓΚΑ εκεί στου πρωινού, μίλησε για τι γαλότσε. Στην σε... αγκιά να λέμε όταν από πήγες ήταν. ή σε... ήταν 7 ζευγάρια, ρε παιδί μου. Να μην νομίζει ο Γιάννη Σταύρο δεν παρακολουθούμε μετά. ήταν 7 ζευγάρια. Δηλαδή, κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο. Ναι. Να σα πω τα πράγματα ναι. είναι πιο απλά. Κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο και με περιμένουν οι αγελάδοτρόφοι. Ναι. Έτσι. Οι οποίοι, βέβαια είχαν έρθει. Είχαν, το του... Θέμα του γάλακτος ναι, είχαν έρθει από του στάβλου. Με yeah. τι γαλότσε του οι άνθρωποι και τα λοιπά Και μου λένε πού πα, λέμε πάμε να μιλ...". Όχι, δεν πα πουθενά. Μου λέει θα έρθει να δει τι γίνεται με το γάλα και να μα πει την άποψη για το γάλα. Μπαίνουμε λοιπόν στο βανάκι, έχουμε και ξένου δημοσιογράφου μαζί μα. Yeah. Μια yeah, Γαλλίδα yeah. δημοσιογράφο κτλ. Και, και, και πάμε προ τα εκεί. Και στον δρόμο, μα σταματάνε σε ένα σιδεράδικο και μας λένε πάρτε παπούτσια βέβαια. Γιατί πού να πα. Έχει το εσύ ξέρει ότι χρειάζονται γαλότσε. Εν λε να μην ήξερα. Μην Αν, ναι, όλοι, του λέω, που, και... θα, του λέω που θα πάρουν, μα σταματάνε εκεί και παίρνουμε 7 ζευγάρια γαλλότε. Για όλου του ανθρώπου οι οποίοι έρχονταν μαζί με το ποτάμι. Μία τοπική δημοσιογράφο που είχε έρθει από τα Γιάννα κτλ. Μάστε. Και επειδή εμεί λέμε τα έξοδά μα, είπαμε μετά ότι δώσαμε και 85 ευρώ δεν για γαλλότε. Δεν τα πιστεύουν, Σταύρο, τα έξοδα που βάζει. Στο... Δεν τα πιστεύουν γιατί. Ε... Γιατί λες ο, η, η Κρήτη όλοι στήξε 4.500, 3.500, δεν το πιστεύουν. Γιατί έχουν συνηθίσει την πολυτέλεια. Δηλαδή το, το ξενοδοχείο στην Οικουμενίτσα είναι 25 ευρώ και δεν είναι 150 ευρώ για το άτομο, δεν το πιστεύουν. Αλλά ήταν, ε, έτριζε λίγο ο, ο Σουμιές πως το λένε, αλλά ήταν 25 ευρώ. Φτώχεια, φτώχεια καταραμένη. Φτώχεια καταραμένη, ο Σταύρος Στοδωράκης τα λέει αυτά, ακούσατε, τρίζαν τα κρεβάτια. Βάλαν τι γαλλότητε εκεί για να πάνε να δουν τι γελάδε. Δύσκολε στιγμέ, όλα αυτά για το καλό βεβαίω του τόπου και όλων μα. Θυσιάζονται κάποιοι, εσεί δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε. Στι δημοσκοπήσει ένα ποσοστό δείχνει ότι το κατανοείται, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο 100%. Εδώ είναι ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα βεβαίω. 2.11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλ στέλνετε στη διεύθυνση στούντιοpapay.efm.gr και όποιο θέλει να στείλει σε εμέ και nom. Το μήνυμά του και η αποστολή στο 54% στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και με του άθλου, του άθλου βδομάδα που είναι, του άθλου ενό ανθρώπου μπορούμε να πάμε στι πρώτε διαφημίσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, τώρα θε να μα πει ότι ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και είπε: Θα κάνω κόμμα. Έτσι ξαφνικά, α πούμε, σε μια ώρα. Σε μια ώρα. Ε, όχι μια μέρα, αλλά δύο-τρει μέρε. Όχι μια μέρα, αλλά δύο-τρεις μέρες. Μουσική Εμείς θέλουμε να είμαστε τη μαγιά του νέου πολιτικού συστήματος. Βγήκαμε στι αγορές. Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μουσική Φέτος αρχίζει η ανάκαμψη Δεν είπες δίμου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντύθεις αναλόγως Άντε λοιπόν και στα πολύ καλά σου και έλα Σήμερα Το παλιό σας αυτοκίνητο μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου. Εσείς το ανακυκλώνετε με το πρόγραμμα Car4Care χωρίς να χάσετε το δικαίωμα απόσυρσης και εμείς προσφέρουμε 50 ευρώ στον κοινωνικό φορέα της επιλογής σας στηρίζοντας αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μάθετε πώς στο car4care.gr Car4Care. Car for care. Ανακύκλωση αυτοκινήτου με κοινωνική συνεισφορά. Το καλό ανακυκλώνεται. Εκτάκτος το Μεγάλο Σάββατο με τη Real News. Με κάψες Με γειτονήσα Πάσχα με το Βασίλη Καρά Νέα έκδοση Το παπάκι πάει καλή Μου πάρει, το μου 22 μου πάρει, δημοτικά τραγούδια σε πάρκι, δύο CD λέει τα Real News, <zysz> η Αλιθινή Eφημερίδα. Real FM στου 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Βγάλαμε πλεόνασμα Ένας είναι ο Αντώνης Σαμαράς Βγήκαμε στις αγορές Ένας είναι ο Αντώνης Σαμαράς Φέτος αρχίζει η ανάκαμψη Δεν είπες δί μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να ντυθείς αναλόγως Άντε λοιπόν και στα πολύ καλά σου και έλα Φέτο ανοίγει η ανάκαμψη, βάζουμε τα καλά μα και την υποδεχόμαστε. Επειδή έρχεται και το Πάσχα, βάζουμε τα καλά μα έτσι κι αλλιώ. Όπω έχετε μάθει, όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα, αθλητέ, παροπλισμένοι, όλοι πάνε στην Ευρωβουλή. Το τι θα στείλουμε εκεί, γιατί αυτού θα στείλουμε, είναι δεδομένο. Όχι ότι είναι και κανένα θεσμό σοβαρό η Ευρωβουλή, ώστε να προσέξουμε ποιον θα στείλουμε. Όποιον και να στείλουμε, η Μέρκελ αποφασίζει, ούτε Ευρώπη υπάρχει, ούτε θεσμοί, ούτε τίποτα. Γι' αυτό ήταν και από είδαν εδώ τα κόμματα και βάζουν ό,τι έχει μείνει. Από την τηλεόραση, από το ποδόσφαιρο ή από πουδήποτε άλλο. Μέσα σε όλους αυτού, να και ο Μάκη Χρυστοδουλόπουλο. Να πάει ο Μάκη Χριστοδουλόπουλος στην Ευρωβουλή, να κάτσει εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, να αποφασίζει για το τι ακριβώ πορεία και ποια πορεία θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι καλύτερο. Πάει μάλιστα με το κόμμα του Πολίδωρα που έχει φτιάξει εκεί το καινούργιο Ψωμιάδη, ο Ζόη, όλοι μαζί. Και έτσι λοιπόν έχει βγει ήδη το πρώτο διαφημιστικό. Απορώ με μένα Κι όσα δει την κομμένη γράνα Απορώ Γράνα Που σε θέλω ακόμα Απορώ Κάνεις το σαλάτι Και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε Σαν βροχή το χώμα Που καταστρέφει το νερό Το έδαφος Απορώ Αγκαρία κάνω, ποινί είναι <Παίνεται> εκτείο. Φέρετε φορά μου αγαπώ, αλήθιμα. Ποιο είμαι, Αφορά. Ποιο είμαι, Με την καρδιά μου που ανέχει να φωνά. Λάβετε, φάγετε τούτο εστί το σώμα μου. Τη φορά μου αγαπώ. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια Απορώ με μένα Απορώ Το ταξίδι της αυτογνωσίας Κάνω για να φύγω Κι όμω δεν μπορώ Μόνο ένας τυφλός Τα τό, τα τον ταινούν τα τόματι Ξέρω πως μου κάνει Στα τετραπέρα των οριζόντων. Και όμω δεν το πριν σαν. Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα. Αυτό ακριβώς Αυτά λοιπόν. Εμάκιστο τουλόπουλο και βήρων πολύ δορα και λίγο από ψωμιά Μετά από όλα αυτά, λάο. Είσαι εξάρτημα του Πάμε και του Κουκουέ. Εγώ, εγώ είμαι εξάρτημα τη μηχανή σα. Και ο γιο μου το ανταλλακτικό. Λοιπόν, δεν μας αφήνετε να χαρούμε καθόλου. Είμαι συνταξιούχο από τον Δήρονα. Είμαι μέσο σε αυτού που θα πάρουν επιστροφή. Ή και θα πάω στην αμφιλοχία στο χωριό μου. Θα να μου φέρει στη από την αμφιλοχία. Κεφαλοτήρι. Και θα σου φέρω γαρίδε, παιδάκι μου. Γαρίδε θα... με κεφαλοτήρι. Κάντε σαγανάκι, χαίρεστε. Θα... θα πληρώσω και το... τη γέφρα 25 ευρώ και θα μην είχε περίσει να πάρω μισό αρνή. Σας καταδικάζω. Μισό αρνή. Το πάνω το κάτω. Εγώ είμαι μέν αρχαίο Έλληνο κομμουνιστή. Ο Καλλιάδη, ο πρόεδρό μα, είναι σταλινάρα κομμουνιστή. Αυτό είναι πολύ θετικό στου σημερινού καιρού. Αφού βρούμε έναν τρόπο να τον εξοντώσουμε σιγά-σιγά. Το απόσπασμα που βάλατε τώρα, το ζουράρι, από πού ήταν. Ε? Από, από αυτού που είναι πολλού, που είναι ανεξάρτητου, που είναι Έλληνε. Λέγε, πού το βρήκατε, πού παίχτηκε. Παντού, παιδί μου, γιατί. Ε, γιατί μ' άρεσε πολύ. Θα το ακούσω. Αυτό που είναι αρχαίο Έλληνα κομμουνιστή, αυτό λε. Ναι, είναι παλιό. Φρέσκο, παιδί μου, από την υποψηφιότητα κατεβαίνει ο ψήφιο με του ανεξάρτη του ψεκασμένου Έλληνε. Ξεκασμένη αρχαία εμπόλλονη. Πότε είπα, <σέβαια> πάρει. Πού, σε ποιο κανάλι, αυτό σου λέω. Ξέρω εγώ ποιο κανάλι στην εκδήλωση πώ όλα τα κανάλια. Στην εκδήλωση για του ψεκασμένου. <σέβαια> <σέβαια> στην εκδήλωση ήταν. Είχε σπρέι εκείνη την εκδήλωση τη. Να σε έβλεπε από πάνω, καθώ μιλάγανε και μέσα στην έδωση από πάνω πετά αεροπλάνα, του ψεκάζανε. Ναι, το ξέρω, το είδαω. Ναι. Έλα, αποστολή. Λοιπόν, θα πάρει τηλέφωνο τον ξαδερφό μου. Εγώ. Πες του να πάρει τηλέφωνο αυτός όμως θέλει. Θα του πει να, σε, να τον πάρει τηλέφωνο να κάνει μια δημοσκόπηση για τους ψεχασμούς. Βεβαίω, τώρα παίρνω. Να είσαι καλά. Γεια. Yeah. Αποστόλη μου λείπει. Ποιος. Μου λείπει πάρα πολύ. Η Μέρκελ τώρα που έφυγε. Όχι, μου λείπει η δεν με παίρνουν τηλέφωνο. Του και... λείπει αγκαλιά μου όταν ξημερώνει. Όχι, μου λείπει που με παίρνουν τηλέφωνο. Απρόσδεκτα τώρα έχουν πέντε του μηνό ίστα βάλουν το, το στεγαστικό. Έχει φτάσει πόσο για ο μήνα, δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου ζητάνε το αφημί. Εγώ δεν του σώδινα την Ελίτια. Αϊ, παράτα μα και τέτοια. Φαίνεται λόγο εκλογών δεν με παίρνουν τηλέφωνο. Και έχω καθυστερήσει πόσο, είναι 15 μέρε. Και δεν με παίρνουν τηλέφωνο Αποστόλη μου γιατί. Σε Ξέχασαν, μάλλον. Εικανό τον έχω του Σαμαράν να χαρίσουν όλα τα ληξιπρόθεσμα μέχρι τι εκλογέ. Εικανό τον έχω. 26 του μηνό, βλέπω Δευτέρα να με ξαναπέλουνε. Ναι. Με φεντά μου, τι κάνεις Πού είσαι, ρε παιδάκι, με Που να είμαι. Κλαίνει α τα κομακαρονάδε. Τα να με. Τι? Με στα χταπόδια, λέω και στα ψάρια που θε να με. Α, ναι, έχει νηστεία, ξέχασα. Πού θα σε ανακοινώσω. Να σου πω, α τα ακούσει νηστήσιμο ή υπόλογε. Νηστήσιμο είναι. Προσεγγίσιμο δεν είναι. Αυτό ναι. Θε μου υποψηφιότητα. Εγώ? Εν ποιο, εγώ? Τι εννοεί? Πού θα σε ανακοινώσουμε. Εμένα? Α, περιμένετε και θα δείτε. Το καταστρεφό. Βέβαια, αν το πάω σύμφωνα με τα έγκυρα τσιράκια τη συγκρού, μονόδρομο είναι ο Σύριο. Α γιατί βαράζ Μονόδρομο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκπομπή είπε ο άνθρωπο ότι θα κατεβάσει το ψηφοδέλτιο, όχι πρόσωπα. Ε, και εγώ για την εκπομπή μιλάω. Αποστολή! Έλα! Αύριο κλείνουν δύο χρόνια από τότε που έφυγε ο Δημήτρη Μητροπάνο. Θα ήθελα να, αν μπορείτε, να βάλετε ένα τραγουδάκι να παίξει για τα γέροχα πλάσματα όπω έφυγε ο Δημήτρη Μητροπάνο. Τον έρωτα Αρχάγγελο. <σοίλιο> Σάββατο <σοίλιο> χαράματα προ <σοίλιο> την Αχερουσία. Χώρεψα ζεϊμπέχικο πάνω <σοίλιο> στη <σοίλιο> φωτιγία. <σοίλιο> <σοίλ Είμα τα γενέθλια για την αφανασία. κι όλες οι αγάπες μου μια ξενιχία Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα να μην με δεις Τη κουβέντα σου τι θυμάμαι ακόμα Σαν μου λέγες να σωδηγενείς. Είναι τα τραγούδια μα ηφαίστια που χαίνε σώματα και αγάλματα. Βγάζουνε φτερά. Τα αρχαία πάθη μα και τα φιλιά σου φταίνε. Κοίτα, για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο Και βάψα τα ρούχα μου, να μην με δει. Τη στερή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν μου, λέγες, Να Είμαστε στο κέντρο της Άνοιξης Έχουμε και μια μεγάλη γιορτή Τώρα ποια ακριβώς μεγάλη γιορτή έρχεται Θα το ακούσουμε σε ένα δευτερόλεπτο σε ερημαρώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα Salomar, Salomar, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Στο τέλο πάντων τα δεν πεινάς δεν πεινάς Θα πάρεις ένα πιάτο Να το φας με το ζόρι Κοιτάξτε ότι με βλέπετε Και φεύγω τέτοια ώρα ε, Είναι απλώς για να φάω κάτι Θα επιστρέψω Μα κατάσταση είναι αυτή Να μην τρως τίποτα Δινάμε Απιεστά Πρισομπή Αρια Τι να φάω Ότι τραβάει το λαρίκι Μικρή δασκαλόφουλα. Θέλεις ένα φρήκα, σε δέμηνο. Θέλεις τσιτό με παντακάκια. να σου ψήσει ένα ψαράκι, δέμηνο. Θέλεις μια μακαρονάδα, σαν γερτί? Εγώ θα φάω τα σίδερα. που ξέρεις και Σε κόλλα, επιτέλους Θέλεις ένα γιουβετσάκι? Εγώ θα φάω σφουγγάρι Μπράβο, από εκλεκτός εκλεκτώ τον μπάζ Θέλεις να πω του Μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια Εγώ θα φάω αρνή το Πασχά Μπράβο <κλήστες> Θέλεις να σου φέρω παιδί μου μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξοροψημένα πατατάκια Μόλις τελειώσανε Μόλις τελειώσανε Ναι <laughs> Επότε; Καλώς πάντων, μόλις τελειώσανε Μαζί τα φάγαμε Αλλά δεν φάγαμε το ίδιο Πότε προλάβανε και τελειώσανε Έλα διάκω του λέω κι εγώ Εγώ θα φάω το δράκο Φάγανε φάγανε φάγανε Άχ, Παλικάρια. Βρεμανούσο, αυξάκαλα μου Φάγανε, φάγανε, φάγανε. νερό Δεν βελούδο. Με τόσο φαί, λογικό είναι ο άνθρωπος να θέλει μετά. Νερό. Μετά το φαΐ και τα σάλωνα και τα αρνάκια έρχεται κάτι εντελώς διαφορετικό ο Λαός. Να σου πω, ε, σίγουρα το έχει σκεφτεί, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω λίγο. Σίγουρα δεν υπάρχουν ματατζίδες που κάνουν αυτό το πράγμα με τη μάσκα που χτυπά και ακουμπάει το, το καπάκι με το στόμιο μπροστά. Το έχουν δοκιμάσει 100% σίγουρα. Αν μπορούν να το καταφέρουν. Μπορούν να το καταφέρουν, στο λέω προσωπική εμπειρία. Ναι, είμαι σίγουρος θα... Αν το έχουν δοκιμάσει, δεν του έχω δει. Γιατί ώρα του βλέπουν να του φωνάζουν μπαλούρδου σε κάθε πορεία. Σωστό και αυτό. Και σίγουρα θα έχουν προσκυνήσει η εικόνα μην βγάζοντα τη για να δουν πώ θα είναι. 100% και αυτό, είναι σίγουρο. Τρομάζω με αυτά που λες. Δηλαδή να σκεφτώ μα τα ζήτησε ημέρες να δοκιμάζει να τη λιχτί με άντερα. Εδώ είναι ημέρες και θυελλατε κατάλαβα καταστρέψει του ανθρώπους. Ενώ δεν ήταν τα Μάλιστα. Ε, ενώ δεν ήταν τα σωστά καλά. Δε. Έλα για. Yeah. Και λασικά κάνω και μία ερώτηση, ο Καρανταφέρης νικιάζει βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Μπα, δεν τους νικιάζει, αντί η παροχή τους δίνει. Να... Καλλικρεμίσματα είναι αυτή; για πέταμα δεν είναι. Γκρεμίσματα είναι για να χτίσεις άλλο από πάνω. Και τους παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Ε. Γιατί όχι, η Νέα Δημοκρατία με τόσου που έχουν απομείνει εκεί μέσα είναι ο παλιατζή τη γειτονιά. Περνάει ό,τι παλιό σίδερο Άχιε. το παίρνει γιατί μπορεί να το λιώσει να βρει μια αξία μετά από αυτόν το πουλήσει του ξένου. Σε ρωτώ κάτι. Στοκ. Είναι αυτό όπω περνάει και φωνάζουν καθαρίζουν αυλέ, αυλέ. Αυλέ καθαρίζουν το λαό. Λάο, mm. πώ του λέγαν κιόλα, δεν ξέρω. Σίδερα, χρυσό, ό,τι να. Αγοράζουν χρυσό. Τώρα που είναι και τέτοιε μέρε και σταυρουδάκια να του πα και εικόνε, τα λιώνουν, τα ξαναφτιάχνουν τα πάντα. Τώρα λόγω μεγάλη εβδομάδα δεν αγοράζουν χρυσό, κάνουν νηστή να χωράζουνε Χριστό. Έλα Αποστόλη! Έλα. Ήπε ο Παναγιώταρος, για το Χίτλερ. Ναι, Ε, ότι έκανε τη βρωμοδουλειά, ενώ ο Παναγιώταρος και οι του τι κάνουνε, την καθαρή δουλειά. Είπε για το Χίτλερ. Ναι. Χίτλερ ήταν Μπουγιατζής. Μπουγιατζής, ζωγράφος, ζωγράφος και ξεχωριστό ταλέντο. Ποιος ο Δεκανέας, Δεκανέας ήτανε βρε, είχε λέγει νομανκας και τον κάνανε αρχηγό Είχαμε ακούσει τις ενωσίες του Σπιλιωτόπουλου για το μαύρισμά του και χθε στην πληρωτική ελληνοφρένεια είχαμε τη χαρά να δούμε και τη φάτσα του την ώρα που έλεγε τα ψέματά του. Το μόνο μαύρισμα που ταιριάζει στο Σπιλιωτόπουλο είναι το μαύρισμα στις εκλογές. Έλα Μπαλούρδο. Ελά. Καλοφάγο το ρε το κοινωνικό μέρισμα. Το πήρε στο πεντακοσαρικάκι. Δεν το πήρα. Πώ θα κάνουμε, Πάσχα. Ε, ναι, ναι. Ξέρει, αι. το υποσχέθηκε ο Αντώνη. Τόσοι κόποι, τόσοι γριέ, τόσοι εργάτε. Δεν πήγαν χαμένα. Ξέρει γιατί σ' όδωσε. Είπε ότι θα βοηθήσει του αδύναμου. Και εσύ είσαι πνευματικά αδύναμος. Για τον Μπαλούρδο όλα αυτά, φαντάζομαι, γιατί αλλιώ θα γίνουμε κόλο. Για τον παλούρδο, Πάντω τον παλούρδο. Αποστολή. Ναι, ναι. Εσύ είσαι. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν, γιατί λένε ρε, ότι είναι δύσκολο να σε πάρει κανένα τηλέφωνο. Τι ώρα φθώνει και σε γραμμή κατευθείαν. Μαλά και σπεδί, μικρομπλεξική. Το κερατά. Μεταξύ μα, εγώ του βάζω για να φαίνεται ότι χτυπάει τα τηλέφωνο και ότι δεν προλαβαίνουμε κτλ. Φαντάστηκα, το φαντάστηκα. Βασικά πιο πολύ ότι κουράζουμε και να έρθει κάποιο να, να βάλει ένα χέρι, αυτό. Ε, κουράζε, κουράζε. Εγώ είμαι σχεδόν να σχολιάσω την υποψηφιότητα Ζαγοράκη. Βεβαίω. Δεν φίλε, σε ψάχνω όσα θα μιλάει αυτό στο κοινοβούλιο, γιατί ούτε ελληνικά δεν ξέρει. Ο Ζαγοράκη, παιδί μου, τι είναι κανένα Ανατολάκη του Καρατζαφέρη που δεν ξέρει. Ο Ζαγοράκη έχει μια μόρφωση. Ο Ζαγοράκης... Και αν δεν ξέρει ο Ζαγοράκη να μιλήσει από μόνο του, σίγουρα ο γάμο με την Ιωάννα Λίλη τον έχει βοηθήσει σε αυτό. <ΛΗ> Σκέψω ελληνικά που θα ακούγονται μέσα σε αυτό το σπίτι. Αμαν. <ΛΗ> θα <ΛΗ> σε... φεύγουν οι κοτσάνε στον αέρα το προφορικό του λόγου κάνει αρθογραφική... Αυτό το στείλουμε προβουλή. Εδώ κάνει σαρδάμου το γράφει. Άστο. <laughs> Καλά, τώρα κι εσύ. Πού σου φαίνεται το περίεργο. Επιλογή Σαμαρά. Ό,τι τι. τι? Ό,τι επιλογέ Σαμαρά είναι τι. Ένα τσούρμο μορφωμένοι που δεν είχαμε να τους κάνουμε και τους στείλαμε στη βουλή. Όχι μωρέ, γου πού είναι. Το ξέρεις το γου του Τι, για το Ακριβώς. Λοιπόν, ε, στα πρώτα μνημόνια κυκλοφορούσαν δονητέ. Έγραφε Τρόικα πάνω. Όσοι δεν πρόλαβαν να πάρουν τώρα που έχει πλεόνασμα, οι πρώτοι 10.000 που θα τηλεφωνήσουν είναι δωρεάν. Όσο μιλάς εσύ, εμεί παραγγέλουμε, τους δονητέ μα. Έχει διπλή όψη, κανένα οικογενειακό, να κάνει οικονομία. Ο, ο, όσοι δεν έχουν να φάνε, να πάρουν του δονητέ που γράφει η Τρόικα για να χωντάσουν σεξ τουλάχιστον. Τρόικα όταν λε, είναι τριπλό. Τρόικα, τρόικα. Κάνει και οι γιατροί, οι κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Πόσο έχουν. Που δ το θέμα αλλά να ξέρω τώρα να τώρα... κόψω μια απόδειξη δεν θέλω τώρα τίποτα πατεωνιές τώρα που πάνε στο τρίτο μνημόνιο οι 10.000 που θα τηλεφωνήσουν θα είναι δωρεάν ah. yeah. το έξινο ντύλιτο -no που λέμε yeah. το πιάσα Δεν μου λες αυτά τα άνθρωπο ειδίπουσατε Στου ΦΟΝ ΠΡΙΔΕΤΕΡΙ στο βράδυ Είναι η καινούρια γενιά η σκεπτόμενη Διανοούμενη και έτσι του 2014 Γάμψε τα να... Η σημερινή διανόηση Είναι αυτή ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ο κόσμος που λέγαμε επιτέλους να πάρει θέση Πήρε θέση Πήρε τη θέση του Βορύδη στην εκπομπή του ΠΡΙΔΕΤΕΡΙ Βγήκε και η απόφαση του δικαστηρίου για τον 27χρονο που είχαν δολοφονήσει πριν περίπου ένα χρόνο Γενάρης του 2013 Οι δύο φασίστες δολοφόνοι Ο Διονύσης Λιακόπουλος και ο Χρήστος Στεριόπουλος Με απόφαση πια του δικαστηρίου είναι δολοφόνοι Σόβια μέσα, λογικό και αναμενόμενο Ο Χρυσαυγίτες Ήταν ο ποδηλάτη, ο Πακιστανό, ο Σαγζάντ Λουκμάν 27χρονος και αυτός παρόμοια ηλικία είχαν, ηλικία είχαν και οι τρει στα πετράλωνα, πήγαινε στη δουλειά του γιατί ήταν σε κάτι λαϊκές, φόρτωνε πορτοκάλια είχε έρθει από το Πακιστάν, αφού είχε διανύσει με τα πόδια όλη την Τουρκία Ιράν, περιέγραφαν οι γονείς του χθε τι ακριβώς είχε συμβεί ε, ε, να ακούσουμε τους γονείς πως σχολίασαν την απόφαση και τους δύο δικηγόρους με αυτή τη απόφαση πήραμε κουράγιο πήραμε μια πολύ καλή ελπίδα Αλλά το παιδί μου δεν μπορεί να, να έρθει πίσω Κανένα δεν μπορεί να μου δώσει το παιδί μου Σήμερα δικαιώθηκα Σήμερα αυτή τη ελπίδα που έφερα από όταν ξεκίνησα χιλιάδε κιλόμετρα μακριά από Πακιστάν, Πίστευα θα έχω δικαιοσύνη και σήμερα έχω δικαιοσύνη Και θέλω να ευχρηστήσω κάτι Έλληνας και η ελληνική δικαιοσύνη που μας δικαιώσει. Όλη η προσπάθειά τους να σπηλώσουν το Λουκμάν να πούνε ότι αυτοί δέχτηκαν την επίθεση απορρίφθηκαν όλοι Το μόνο κίνητρο που είχαν οι δολοφόνοι του Σαζάτ Λουκμάν ήταν το ρατσιστικό κίνητρο Θέλουμε την τιμωρία και την καταδίκη όχι μονάχα των φυσικών αλλά και των ηθικών αυτούργών οι κασιδιάρηδες και οι παναγιώταροι που έχουν το θράσος να υποδίονται τους υποψήφιους που ζητάνε την ψήφο μας, θα πρέπει μετά και από αυτή την απόφαση να καταλήξουν εκεί που πραγματικά τους αξίζει, στη φυλακή. Και επειδή γίνεται πολλής λόγος για τους ψηφοφόρους της χρυσή αυγή ότι δεν είναι φασίστες, δεν ξέρουν, δεν έχουν τέτοιε προθέσεις... Τίποτα από αυτά δεν πιστεύουμε, έχουν απόλυτη ευθύνη, ένα-ένα τα περιστατικά και με τον Παύλο Φύσα έχει αποδειχθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, απομένει και η δικαστική βεβαίως επικύρωση αλλά και στο συγκεκριμένο περιστατικό σε αυτή τη δολοφονία όσοι ψηφίζουν έχουν απόλυτη ευθύνη ηθική αυτουργή και αυτή τέτοιων πράξεων γιατί προς τα εκεί πηγαίνει και έχουν και τεράστιο βάρο. Είναι τεράστιο το βάρος της απόφασής τους τώρα επειδή πλησιάζουν και οι εκλογές και ο καθένας θα κληθεί να πάρει μια απόφαση. no con mu, fus ptus, del fus te le conero stadio i bez, postar topis soniso e primo relamo risenar ni son scuriega se σω είναι εκεί η στιγμή που κάθε ψήφο μέσα στην να είναι και ένα ακόνισμα μαχαιριού που πρόκειται να καρφωθεί. Σε ξένο, σε Έλληνα δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Ο φασισμό δεν ξεχωρίζει. Πάντα είναι δολοφονικό. Είτε καταδικαστούν είτε όχι, είτε κάνουν αυτέ τι πράξει είτε όχι. Είναι το στυλ του τέτοιο που μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει και να υπάρξει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Ακολουθεί λαό το τρίτο μέρο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Μεγάλη Πέμπτη. Γεια σα. Πώς το λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι εδώ με το γιο μου. Καλώ το λέει. Τι κάνει. Ψάχνω να του βρω μια δουλίτσα να κάνει σε αποστολή για να βγάλει κανένα ένσημο. Ναι ναι σίγουρα και ε... θα του βρεις. Επειδή... Δεν βρεις ε... κανένα ένσημο εσύ μπας και πάρεις καμιά σύνταξη ή δεν σε βλέπω. Όχι εγώ δεν το έχω το... το... το... έτσι κι αλλιώς. και επειδή από ό,τι σε βλέπω είδα και Ενώ ο γιο σου το έχει κερδισμένο το ένσημο Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Αλέξη Έτσι, Όχι πολιτικά με την έννοια τη αξιολόγηση των το πολιτικού του θέσεων, αυτή ο καθένα την κάνει όπω νομίζει. Θέλω να μου πείτε, είναι ο πιο νέο πολιτικό αρχηγός, Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να έχουμε έναν τόσο νέο πολιτικό αρχηγό. Ισότιτρια γράμματο. Αρχηγό της <laughs> Λοιπόν, γράμματο. Αυτή η είναι τόσο εγώ... Όχι, εγώ ότι δεν όλη τη σε κάθε του πρετεντέρη. Α, α έχει Πόσο του χρωστάει, Ναι. Εγώ προτείνω μόνιμο τασίδι. Δηλαδή, μετά το φορείδι, η διπλανή θέση να είναι μόνιμη για σώτη 30 Ναι, ναι, ναι, θα, θα κάνει πολλά νούμερα. Έτσι κι αλλιώ. το τολμήσει το να διαβάσει ποτέ ναι. βιβλίο τη. Όχι, δε δεν τολμά. Κόρτα, δεν τολμά. Διάβασε. Τι λέει, να, να, να δω. Στι πόσε σελίδε το υπογλώσιο. Για διαβάσαι τον δω κάτι. Ναι, γεια σα. Γεια σα. το Τι θέλετε? Ε, να στείλουμε ένα δελτίο τύπου για το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Α, ε, από πού είστε εσείς? Από μία θεατρική σχολή. Ποια? Μία θεατρική. Πώ λέγεται κυρά μου? Oh, καλά μπλέξα μου τώρα. <laughs> Γεια σας. Λέγε μου πώ λέγεται. Αποστολή. Έλα. Θέλω να σε καταγγείλω. Να πάρα πολύ τον Άδωνη. Πρώτα απ' όλα επειδή είναι πολύ ωραίο παιδί. Έχει ωραία γυναίκα. Εκεί καλά είσαι. Και προώδευσε κιόλα. Από το λαό πήγε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε υπουργό. Μάχεται για το κολόχαρτο, ενώ εσύ όλο το παιδί να πούμε το χρυσοζεύει. Ντροπή σου. Εντάξει, τι θες να τραπώ, θα τραπώ, ρε. Λοιπόν, τα κατάφερε να κάνει να νιώθει άσχημα. Θα βάλω το κεφάλι για στην το άμμο. Το χαρτό. Μάχεται και για το κολόχαρτο. Ε, γιατί θα μάχε το άδονη. Ο εργαζόμενο μάχεται για τα δικαιώματά του. Ο κόλο μάχεται για το κολό Τι άλλο κάνει. Θέλω να σου πω κάτι χωρί να με διακόψει όμω. Oh. Σήμερα το πρωί έβλεπα στο Μέγα, ήταν 5-6 υποψήφοι αυτού του χαρτογιακάδε για τη Δημαρχία τη Αθήνα. Εσύ, αν του ρωτήσει, δεν μένουν στην Αθήνα. Αυτοί μένουν εκεί, Φυσικά, Εκάλι, Χαλάνδρη, ε, Ερυθρέα. Αυτή την πόληρη αποστόλη για να την υπηρετήσει, πρέπει πρώτα να την αγαπήσει. Και για να την αγαπήσει, πρέπει να έχει περπατήσει στους δρόμους της. Πρέπει να έχει παίξει μπάλα στι αλάνε Πρέπει να έχει ακούσει τα ειδόνια στη γεωπονική σχολή. Πρέπει να έχει παίξει στους δρόμου τη μακριά γαϊδούρα. Πρέπει να έχει κάνει μπάνιο στην πισίνα τη πλατεία Κουμουντούρου και στου πενάκι στον Άγιο Γιώργη. Έχει πισίνα η πρέπει... πλατεία Κουμουντούρου. Πρέπει να έχει ερωτευτεί, Αποστόλη, στου δρόμου τη για να την αγαπήσει. Πρέπει να έχει κλείσει ρατεβού στις πλατείε τη, Αποστόλη, για να την αγαπήσει. Δεν ξέρω αν ακούσατε μια είδηση, επειδή η κυβέρνηση για το κράτος μας αγαπάει όλους. Όσοι άνεργοι πέρυσι απασχολήθηκαν με κάποια προγράμματα των 500 ευρώ αυτά, τα πεντάμινα, τα λεγόμενα, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο έως και 1200 ευρώ για αυτά τα πεντάμινα των 500 ευρώ. Έτσι, ψάξτε το λίγο να δείτε. Και επίσης μια ερώτηση, τι ώρες μπορώ να πάω στη Βουλή να τους πλακώσω για να κάνω και εγώ λίγο του πατέρα μου. Σήμερα το πρωί στην Αθήνα είδα κάποιες αφίσες που γράφανε κόκκινη κάρτα στην κόλλα της Βουλγαρίας. Κυριακή του Πάσχα είναι 198 μέρες απεργίας για το Τάσο. Εγώ προσωπικά από τότε που άκουσα τον Τάσο παίρνω την κόλλα light η οποία είναι φοβερή γιατί τελικά όλο αυτό το παραμυθάκι ότι πάμε στη Βουλγαρία και τα πράγματα στο ράφι θα γίνουν πιο φθηνά αποδεικνύεται από τα σούπερ μάρκετ. Είναι ακριβότερη η Όλα από την που παίρνω εγώ Η οποία είναι και καταπληκτική Σαν ποιότητα. εντάξει Θα παρακαλούσα τα super market Επειδή δεν είμαι και πολύ ψηλός Το αναψυκτικό το βολιώτικο Μην το βάζετε το ψηλά το διά δεν μπορώ να το φτάσω Τεντώνω Ακού Ακούω καθητές περίδειμου ψηφίσματος Το έχουμε ακούσει αυτό το παραμύθι και παλιότερα. Αλλά είναι ωραία τα δημοψηφίσματα, αρκεί να ξέρει τι θα βγάλουνε. Τι είπε πάλι ο Πρεζεντέρη, τα δημοψηφίσματα είναι καλά, αρκεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Ναι, γιατί αλλιώ είναι καλά. Το ίδιο ισχύει. Να σου δει καμιά έκπληξη e σε live εκπομπή, να την το δει εκεί, να σου δει του βρουτζάκι ξαφνικά. Πρέπει να ξέρει. Έτσι, μπράβο. Εκ των προτέρων να είναι γνωστά. Mm. Το ίδιο και για τι εκλογέ και για τα δημοψηφίσματα και για όλα. Φαντάζομαι. Μα, και εγώ το ίδιο φαντάζομαι. Αποστολή. Έλα. Είσαι μεγάλη λατρεία, αγαπητή μου γλυκά. Ωπα, καλησπέρα. Με γεια σου. Αυτό? Ε. Αυτό ήθελε. Καλά ήταν. Έλα, γεια. Με γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. καλημέρα. καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, τώρα θε να μα πει ότι ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και είπες να κάνω κόμμα. Έτσι, ξαφνικά, α πούμε, σε μια ώρα. Σε μια ώρα. Ε, όχι μια μέρα, αλλά δύο-τρει μέρε. Όχι μια μέρα αλλά δύο-τρεις μέρες <σομή> Εμείς θέλουμε να είμαστε η του νέου πολιτικού συστήματος <Ρι> Βγήκαμε στις αγορές Ένα είναι ο Αντώνης Σαμαράς Φέτος αρχίζει η ανάκαμψη. Δεν έπαιρες, Δήμου, γι' αυτό τηλεφωνώ, για να τη θέσαι αναλόγως. Άντε, λοιπόν, και στα πολύ καλά σου και έλα.